Μέρος δεύτερο. Πηγαίνουμε στο Εθνικό Θέατρο. Τι λέτε, πάμε απόψε στο Εθνικό Θέατρο. Θαυμάσια ιδέα. Τι παίζουν. Την Τρισέβγενη. Του Παλαμά δεν είναι. Ναι. Και βέβαια να πάμε. Πάντα ήθελα να δω αυτό το έργο. Καλά θα κάνουμε όμως να βγάλουμε εισιτήρια από τώρα. Έχετε θέσεις για απόψε. Θέλω δύο θέσεις στην πλατεία. Δεύτερη ή τρίτη σειρά, αν είναι δυνατόν. Λυπούμε πολύ, αλλά οι καλύτερες θέσεις στις πλατείες είναι ήδη πουλημένες. Οι καλύτερες που μπορώ να σας δώσω είναι δύο θέσεις στην δεκάτη σειρά. Είναι στο κέντρο και θα βλέπετε πολύ καλά. ασύνα. είναι. Είναι λίγο μακριά από τη σκηνή, αλλά τι να γίνει. Τι ώρα αρχίζει η παράσταση? Στις 9:30 και μισή ακριβώς. Τα εισιτήριά σας παρακαλώ. Περάστε από εδώ, δεξιά. Θέλετε πρόγραμμα. Βέβαια. Ορίστε. Πόπο κόσμος. Υπάρχει λοιπόν πολύ θεατρόφιλο κοινό στην Ελλάδα. Σόπα, σηκώνεται η αυλαία τώρα. Λοιπόν, Πώς σας φάνηκε το έργο? Θαυμάσιο. Τι χάρηκα πραγματικά αυτή την παράσταση. Το δράμα είναι πολύ συναρπαστικό και καλογραμμένο. Αλλά και οι ηθοποιοί έπαιξαν το ρόλο τους με αληθινό πάθος.